Je suis sous 800 sur la votre. Erro caca cool un trace cherche le AK factionnel mdanego my guy G c'est petrouska. Chefev j'ai apotachanya ches sportisi istodespotiko. Ποιος είναι αυτός, μπορεί να καταλάβατε, είναι ο Ζουράρης. Ζουράρης από τη Βουλή πάντα, εκεί κάνει το stand-up comedy κάθε φορά που μιλάει. Γενικώς αυτό το βήμα εκεί της Βουλής έχει χρησιμοποιηθεί πολλές φορές για αυτό τον λόγο με πολύ μεγάλη επιτυχία. Ο Ζουράρης δε είναι από τους καλύτερους, διαβάζει και ένα κείμενο με κριτική υποτίθεται διάλεκτο και αμέσως μετά, επειδή θέλει να στραφεί και κατά του Μητσοτάκη, διάλεξε τον εξή τρόπο να το κάνει. Διότι ξαφνικά στον δόρπον ξαφνικά τρόγανε μέσα στον Ιερό Ναό του Απόλλωνος Στον Ιερό Ναό του Απόλλωνος τρώγανε αστακοντζαντζίκια Και στο επιδόρπιον είχαμε το ρέψιμο του μπέζος Αστακοντζαντζίκια Μεταίας ταΐας ανεπιστημοσύνης και με, με ταΐας αφιλοτησίας Τα στακοτζατζίκια λοιπόν που τα τρώγε ο Μητσοτάκης, Το καλοκαίρι που είχε έρθει και ο Τζεφ Μπέζος Εδώ που είχαμε το, το γεύμα, το δείπνο ότι ήταν βράδυ νομίζω Ε όλο αυτό λοιπόν απασχόλησε τον βουλευτή Ζουράρη Της αριστεράς βεβαίως βεβαίως Και είπε αυτά τα πολύ ωραία έφτιαξε αυτή τη φράση, τα αστακοτζατζίκια. Για τα υπόλοιπα δεν έχει νόημα να εξηγήσουμε και να ερμηνεύσουμε τι εννοεί και τι λέει ο ποιητής Ζουράρη Είναι μια λεπτομέρεια. Ο καθένα τον ερμηνεύει όπως θέλει. Καλώς ήρθατε λοιπόν και σήμερα εδώ στην Ελληνοφρένεια. Στα παραπολιτικά να πούμε από τώρα το τηλέφωνο γιατί σας περιμένει μέσα με πολύ μεγάλη χαρά. 2,11, 10 80 80. Τα υπόλοιπα στοιχεία στις στάσεις και άλλα θα τα πούμε στην συνέχεια. Είμαστε πάρα πολύ καλά και εσείς είσαστε, κυρίω εσείς. Ε, υπάρχει πανδημία, υπάρχει μια αγωνία για την οικονομία. τελείω όμω τελειώνει, τελειώνει, τελειώνει το καλοκαίρι. Έχουμε γυρίσει περισσότερες στην Αθήνα, φαίνεται αυτό και το πρωί με την κίνηση. Και πάνε όλα πάρα πολύ καλά και αυτό αποδεικνύεται από αυτό που λέει ο Υπουργός Ανάπτυξης. Θα το πω για άλλη μια φορά: ξέρω ότι δεν είναι πολύ στραμπιστικό για την τηλεόραση. Η τηλεόραση κυρίω πουλάει μισέργια. Η αλήθεια όμω είναι ότι η οικονομία πήγε πάρα πολύ καλά. Ε, πρέπει να σα πω ότι όχι μόνο ο τουρισμό που πήγε ε, υπερβολικά καλά, αλλά το σύνολο τη οικονομία μα αναπτύχθηκε με πρωτοφανή ρυθμό. Μπράβο! Αυτό είναι κάτι το να γνωρίζουν οι αγορέ γιατί πήγαιναν πάρα πολύ τα επιτόκια. Αυτό το ξέρει όλο ο κόσμο αγορά. Εμένα δουλειά να μιλάω στους ανθρώπους αγοράς δεν υπάρχει ένα που να περισσοδεύουν τις αισθημανώσεις, ούτε τις αισθημανώσεις Γιατί πόσο καλά πηγαίνουν τους μήνες. Για πρώτη φορά κανείς δεν μου ζητάει λεφτά, όλοι μου λένε Αμάρτη, ωραία που πηγαίνουμε και τι ωραία που πηγαίνουμε, θεό. Δεν υπάρχει ένα Ε, για πρώτη φορά κανεί δεν μου ζητάει λεφτά. Όλοι μου λένε: Αμά τι ωραία που πηγαίνουμε και τι ωραία που πηγαίνω, Δόξα Θεό. Αυτό ακριβώ. Κανεί δεν μπαίνει στο γραφείο του δυσαρεστημένο. Όλοι μπαίνουν τρισευτυχισμένοι. Όπω λέει ο ίδιο, έτσι του βλέπει. Φαντάζομαι έτσι θα είναι και αυτοί οι άνθρωποι. Και κανεί δεν ζητάει πια λεφτά. Έχουν μείνει κάτι μίζεροι εκεί οι εργάτε, οι υπάλληλοι, στο σούπερ μάρκετ, σε άλλε εταιρείε που να διεκδικούν γιατρού. Έχουμε και γιατρού. Δάσκαλοι, καθηγητέ που διεκδικούν λεφτά και άλλα δικαιώματα, αλλά αυτή είναι η μίζεροι. Θα πάρετε γραμμή λοιπόν από αυτού που μπαίνουν στο γραφείο του Ουαδόνιδο και είναι τρεις ευτυχισμένοι και δεν ζητάνε λεφτά. Αυτή είναι η γραμμή από εδώ και πέρα. Είναι ατομική ευθύνη δική σα να μην ζητάτε λεφτά. Αυτά που ξέρατε, ξεχάστε τα. Η χώρα πάει πάρα πολύ καλά. Κάνει και ράλι Ακρόπολη και βγήκε χθε ο Τάκης Θεοδωρικά ο υπουργό διάδοχο του Μιχάλη Χρυσοχοήδη, να μιλήσει για το ράλι. Ακρόπολης και είπε για το τι ακριβώς και ποια, ποια τηλεθέαση θα κάνει το Ράλι Ακρόπολης. Ύστερα από 8 χρόνια ένα πολύ μεγάλης παγκόσμιας σημασίας γεγονός του μηχανοκίνητου αθλητισμού, το Ράλι Ακρόπολης, πραγματοποιείται στην Ελλάδα. Η σχετική πρωτοβουλία ανήκει στο Υφυπουργείο Αθλητισμού, στον κύριο Αυγενάκη και η έγκριση και η ενίσχυση με όλα τα μέσα στην απόφαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. <ΣΣΣ> Σήμερα πραγματοποιήσαμε Η ελληνική αστυνομία έχει έναν ιδιαίτερο ρόλο για την επιτυχή έκβαση αυτής της υπόθεσης καθώς το γεγονός θα μεταδίδεται σε ολόκληρο τον κόσμο αναμένεται να υπάρχουν περί τα 500 εκατομμύρια να υπάρχουν του τα γράφει, ποιος του τα λέει 500 εκατομμύρια τηλεθεατές είπε ο αρμόδιος υπουργό, σοβαρός, των αρίστων Αυτή τη κυβέρνηση για το Ράλι Ακρόπολης. Το Champions League το 2010 που ήταν Μπαρσελόνα-Manchester United είχε 109 εκατομμύρια τηλεθεατέ. Το Champions League. Η Eurovision φέτο είχε 183 εκατομμύρια τηλεθεατέ. Το Rάλι Ακρόπολης τη Αθήνα εδώ τη Ελλάδο θα έχει 500 εκατομμύρια σύμφωνα πάντα. Με τον Τάκη Θεοδωρικάκο είναι ο νέο υπουργό προστασία του πολίτη. Παίρνει το Υπουργείο. Από τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη που είχε βάλει ψηλά τον πύχη στο συγκεκριμένο Υπουργείο σε όλου του τομεί. Θυμόμαστε όλοι δύο χρόνια τι ακριβώ έχει γίνει, δεν ξεχνιούνται άλλωστε όλα αυτά. Και θαύμασα στο Twitter, εκεί που γίνεται η ζήμωση μια συγκεκριμένη αντίληψη δημοσίου λόγου των πραγμάτων, ε, γράφανε πάρα πολύ ο Κνήτη Τάκης Θεοδωρικάκος Ο Τάκης Θεοδωρικάκος ήταν κνήτη κάποτε, όντω. Ήταν και γραμματέα για ούτε χρόνο, νομίζω. Μετά πήγε στο συνασπισμό, στον τότε συνασπισμό. Μετά έφυγε από το συνασπισμό, πήγε στο Πασόκ. Αλλά κανεί δεν το λέει Πασόκο, κανεί δεν το λέει συνασπισμό από όλου αυτού που θέλαν να γράψουν κάτι για τον Τάκη Θεοδωρικάκο Απλά διάλεξαν αυτή την ιδιότητα, η οποία είναι παλιά, πριν 30 χρόνια πόσα είναι και ξέρουμε όλοι ότι δεν έχει καμία πολίτο σχέση με αυτά. Αλλά έπρεπε να γραφτεί αυτό. Κάποιοι ΣΥΡΙΖΑί λογαριασμοί έγραψαν αυτό, χρησιμοποίησαν αυτή την φράση. για να μειώσουν, δεν ξέρω κι εγώ τι, κάτι προφανώς που δεν μπορεί να μειωθεί με άλλο τρόπο και βρήκαν αυτό τον τρόπο μέσω του Τάκη Θεοδωρικάκου και τη προϊστορίας του που δεν έχει καμία πολύ σχέση το τώρα με το τότε για να κάνουν όλο αυτό, Θεός, θεός υπάρχει και πρέπει να τον επικαλούμαστε δεν το λέμε εμεί αλλήλω, το λέει άλλος Αλλά πρέπει να κάνουμε διαρκώ και τι προσευχέ μα προ τον Θεό να μα προστατεύουν πέρα από του δύο υπουργού. Αυτό μα έδειξε το φετινό καλοκαίρι, κύριε Υπουργέ. Οι κάτοικοι τη Εύβοια που η Βόρεια Εύβοια μα βλέπει τώρα δεν αρκείται στο να αλλάξετε ή να φτιάξετε ένα ξεχωριστό Υπουργείο και το καταλαβαίνετε, έτσι. Καταρχά, κάθε ευσεβή άνθρωπο πάντοτε πρέπει να κάνει και επίκληση στον Θεό για να είναι καλά. Πάμε ρε, μαντίνα να κάνω το σταυρό! Σε αυτό το κομπίδε, Όποιο νομίζει ότι μπορεί μόνο να κάνει όλα, ή ότι ο άνθρωπο να κάνει όλα πέραν τη βουλή του Θεού, είναι και βλάσιμο, είναι και αλαζόνα, είναι και υπερόπτη και είναι και ανόητο. Ά. Θα σας πω, έτσι για μιλάμε λέει, με, με οικονομικού όρου, μια με οικονομική ανάπτυξη, mm. ότι αν αρχές, ένα δολάριο, το παγκόσμιο χρήμα δηλαδή, το μότο των της είναι in we Trust. Ναι. Άρα λοιπόν, ναι, το, το πάντα μαζί και να μας και να μας Έτσι αντιλαμβάνεται το Θεό ο Άδων Γεωργιάδη, επειδή το γράφει το δολάριο, επειδή υπάρχει πάνω στο δολάριο αυτή η φράση και για ποιου λόγου έχει μπει εκεί και τι ακριβώ θεϊκό κάνει το δολάριο και όπου έχει πάει το δολάριο, είτε ω δολάριο, είτε ω αμερικάνικη ισχύς και δύναμη, Βλέπε Αφγανιστάν. Όπου έχει πάει εκεί είναι του Θεού πράγματα και θεϊκή έμπνευση ενέργειε και πράξεις Ωραία αντίληψη για τη θρησκεία. Ωραία αντίληψη για τον. Θεώ ότι είναι συνηθισμένο απολύτω με το δολάριο, με το χρήμα και το κέρδο. Απολύτως σωστό στη δική του αντίληψη και στη δική του πρακτική Χάσαμε και τον Κικίλια. Ο Κικίλια, σύμφωνα με τον καινούριο ανασχηματισμό, τον πρόσφατο, θα είναι στον τουρισμό. Λε και δύο χρόνια που ήταν στην υγεία, δεν ήταν στον τουρισμό. Όλα αυτά που βλέπαμε και ακούγαμε. Σε όλη την πανδημία μα έκατσε ο Κικίλιας Ο Κικίλιας λοιπόν, τελευταία μέρα που ήθελε να αποχαιρετήσει, είπε τα καλύτερα. Επιλογή, όπω είπα και πριν, έχουμε. Και αυτό είναι ένα επίτευμα, πρώτα απ' όλα της επιστήμης και στη συνέχεια όλων των υπερεθνικών και εθνικών δομών των ανθρώπων που υλοποιούν τα εμβολιαστικά προγράμματα. Που όπως βλέπουμε και από την άψολη λειτουργία του προγράμματος Ελευθερία εδώ στην πατρίδα μας και από την, άψολη, και από την, άψολη, και από την λειτουργία του προγράμματο Ελευθερία εδώ στην πατρίδα μα, για όλου του πολίτε. Έρεσεω, κατσάκου από την άψω λειτουργία του πρόγχουματο ελευθερία εδώ στην πατρίδα μα. Είναι το πρόγραμμα ελευθερία και πώ ακριβώ εφαρμόστηκε και τα αντισυληπτικά, που είπε ο Βασίλης Κικίλια, πολύ επιτυχημένος υπουργός υγείας, ο πιο επιτυχημένος υπουργός υγείας που έχει περάσει τα τελευταία χρόνια, ο κατάλληλο άνθρωπος στην κατάλληλη στιγμή, στη συγκυρία. Τρομερή επιλογή, μπράβο, και τώρα πάει να διαπρέψει και στον τουρισμό ο στρατός του, θα μεταφερθεί τι θα κάνουν οι υγειονομικοί του, τι θα κάνουν οι εντατικέ του, γιατί κάτι τέτοια έλεγε, θα μείνουν ορφανέ. Βέβαια έχουν το θάνο πλεύρι που δεν υπάρχει καλύτερος η μία καλύτερη επιλογή από την άλλη. Χθες έδωσε η συνέντευξη ο Αλέξης Τσίπρας στο Open στην Τσαπανίδη που είναι καινούργια εκεί στην παρουσίαση του Δελτίου δηλαδή είπε πολλά αλλά δεν ξέρει κανεί τι ακριβώς είπε ο Αλέξης Τσίπρας δεν στάθηκε κανείς σε τίποτα διότι διάλεξε να δώσει είδηση. Είδα και κάποια στο Twitter πριν κάποιοι σιριζαίοι και λογαριασμοί πριν ε, μιλήσει πριν δοθεί συνέντευξη και λέγανε θα δώσει είδηση απόψε ο Αλέξης Τσίπρας και περίμενα και εγώ με αγωνία τι ακριβώς θα πει ο Αλέξης Τσίπρας και είπε την είδηση ότι εμβολιάστηκε ο Πολάκης αυτή είναι η είδηση βγαίνει αρχηγός αντιπολίτευση. με καμένη τη μισή χώρα με την πανδημία, με τα σχολεία με τους αποκλεισμούς 40.000 φοιτητών λέει για όλα αυτά Ό,τι πρέπει να πει και φαντάζεται κανεί το τι θα πει, αλλά εφόσον λέει για τον Πολάκη, ξέρουμε όλοι ότι θα σκεπαστούν όλα τα υπόλοιπα, σαν να μην έχουν υποθεί και θα μείνει στον αφρό γιατί έτσι λειτουργεί το σύστημα το επικοινωνιακό και το social media και το συστημικό: ότι θα μείνει μόνο το θέμα Πολάκη. Και έτσι για άλλη μια φορά έμεινε Ο και δεν μάθαμε για τα υπόλοιπα. Όλοι οι βουλευτέ του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα είναι εμβολιασμένοι. Ψάξτε, όλοι, ψάξτε όλοι, έχω έναν που δεν είναι. Ποιο είναι <laughs> αυτό, κύριο Πολάκη. Κάνετε λάθο. Εμβολιάστηκε ο κύριο Πολάκη. Ο έχει εμβολιαστεί, βεβαίω. Μπράβο! Τι προηγούμενε μέρε εμβολιάστηκε ο κύριο Πολάκη. Μπράβο! Πριν μέρε Όλοι οι βουλευτέ του ΣΥΡΙΖΑ και όλα τα στελέχη είναι εμβολιασμένα. Στην. Μπράβο! Είναι όλα εμβολιασμένα. Το λέει με χαρά. Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Μετά από όσα έχει πει ο Παύλο Πολάκης τα, τον τα τελευταία δύο χρόνια. Από τότε που ξεκίνησε η πανδημία, να πανηγυρίζει με κάποιο τρόπο και με σιγουριά και να βγαίνει να ανακοινώσει ο αρχηγό του κόμματο αυτό που έχουν κάνει 5 εκατομμύρια Έλληνε, που θα έπρεπε να κάνει κάθε νόημο Έλληνα, και βγαίνει και το ανακοινώνει και σκεπάζει βέβαια όλα τα άλλα και κανονίζει και συνέντευξη μόνο για αυτό. Αν ήμουν μισοτάκι, θα έστενα δύο ανθοδέσμε κάθε μέρα, μία στον Πολάκη και μία στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ για γενικού λόγου. Ο Πολάκι λοιπόν, με όλα αυτά που έχει πει τα χρόνια που μα πέρασαν. Τον ακούμε εδώ για να θυμηθούμε τι ακριβώς κολοτούμπα με ύφος κότας έχει κάνει και σε αυτό το θέμα. Την επιστημοσύνη μου δεν την παζαρεύω με κανένα. Δεύτερον, πέρυσι τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο έκανα και αντιγρυπικό και αντιπνεμονιοκοτικό, όμως έκανα τα δοκιμασμένα εμβόλια. Έκαναν τα δοκιμασμένα εμβόλια. Λοιπόν, είναι αλήθεια ή ψέματα ότι είναι το πρώτο εμβόλιο στην ιστορία της ιατρικής το οποίο δίνεται μαζικά στον πληθυσμό, το οποιοδήποτε από αυτά τα εμβόλια από το Σπούτνιγκ μέχρι το Pfizer, 8-9 μήνες μετά που εμφανίστηκε το πρόβλημα πότε ήταν το επόμενο συντομότερο που δόθηκε είναι 3,5 ή 5 χρόνια το επόμενο. Τώρα... και δεν θα ξεχάσουμε την ιατρική που ξέρουμε επειδή κάποιοι στήριξαν το αφήγημά τους στην κονόμα κάποιων εταιριών Τι έγινε Έκανε το μη δοκιμασμένο εμβόλιο. Και πώ τοποθετείτε ω επιστήμονα και ως γιατρό που έκανε το μη δοκιμασμένο εμβόλιο. Αυτό που είναι για την κονόμα των εταιριών, που αυτό είναι σωστό, ok. Αλλά προέχει και η υγεία των πολιτών. Τι να κάνουμε, έτσι λειτουργεί το σύστημα. Δεν δίνουν τίποτα χωρί να κερδοφορούν και να κερδοσκοπούν ακόμη και με τέτοια θέματα. Αλλά δεν ήταν δοκιμασμένο αυτό το εμβόλιο και το έβριζε και είχε ενισχύσει και είχε φουσκώσει τα πανιά όλων αυτών των αντιευολιαστών. Που είναι σε διάφορου χώρου, κυρίω στο γνωστό σε συντριπτική πλειοψηφία, στο γνωστό χώρο με σήμενε, εικόνε, σταυρού και διάφορα άλλα τέτοια. Ε, έτσι λοιπόν, χθε είδαμε και τη φωτογραφία και τελείωσε έκλεισε ένα κεφάλαιο, όπω κλείνουν όλα τα κεφάλαια στο ΣΥΡΙΖΑ. Ανοίγει, τα ανοίγει μόνο στο ΣΥΡΙΖΑ, χατακώνεται μόνο του και τα κλείνουν μετά από καιρό με αργό ρυθμό και νομίζουν ότι έχει τελειώσει και συνεχίζουν για τα υπόλοιπα. Έχουν μείνει όμω κάποιο του δρόμου. Μα κοροϊδεύουν. Εντάξει, κάποια χρύπη υπάρχει, αλλά όχι έτσι πως τα λένε. Πεθαίνει ο κόσμο από αρρώστιε. Από τα εμβόλια δεν το κάνω. Όχι, δεν κάνω. Διαβασμένος είμαι από το Google και εντάξει. Η ουσία είναι ότι εγώ πιστεύω ότι μας κολληλεύουν. Διαβασμένος είμαι από το Google και εντάξει. Διαβασμένος είμαι από το Google και εντάξει. Αυτό να κρατήσουμε Από πού πρέπει να διαβάζει κανείς Από το Google Το διάβασε στο Google ο άνθρωπος Τον βρήκε εκεί η κάμερα Και ξέρει τι γίνεται Γιατί το Google τα γράφει όλα Δεν ξέρουν οι γιατροί Είναι θέμα ιατρικό που απευθυνόμαστε Στην επιστήμη Στους γιατρούς Είναι θέμα σωλήνα που σπάει Απευθυνόμαστε στον υδραυλικό Δεν πάμε στο Google Είναι θέμα λάστιχο αυτοκινήτου Πάμε στο βουλκανιζατέρ, δεν πάμε στο Google. Όχι. Εδώ που είναι υγεία, πάμε στο Google. Γιατί ο καλύτερο γιατρό είναι το Google. Το υποάνθρωπος άνθρωπο, είναι διαβασμένο. Δεν τα λένε τυχαία. Δεν πάνε διάβαστοι, όπω και πάει ο άλλο, με το μνημόνιο. Εδώ υπάρχει διάβασμα και μελέτη από ό,τι πιο έγκυρο έχει βγάλει η ανθρωπότητα. Από το Google. Το λένε κιόλα. Κανονικά, αν δείτε το χάρτη τη Ελλάδα, και όποτε βγαίνει αυτή η φωτογραφία με τη Βόρεια Εύβεια. που είναι σχεδόν όλο το κομμάτι της πάνω μαύρο και όποτε έρχονται φωτογραφίες γιατί πανεβαίνουν άνθρωποι να δούνε, να ενισχύσουν εκεί τους ανθρώπους. Υπάρχουν και αυτά τα πλάνα που ποτέ κανείς δεν μπορεί να τα ξεχάσει, που ζήσαμε το καλοκαίρι και εδώ στη Βαρυμπόπη, αλλά κυρίως πάνω στην Εύβοια. Και πιο συγκλονιστικά από αυτά είναι οι ίδιοι άνθρωποι που κάνουν σαν αλυσίδα και κρατάνε μια μάνικα για να σβήσουν. Μείναν αρκετοί εκ του χαρδαλιά και του συστήματος του 112 και έσωσαν πραγματικά έσωσαν και περιουσίες και το δάσος και τον τόπο τους με αυτό το, το μοναδικό πείσμα που έχει κάποιος που παλεύει με τη φωτιά και με τη ζωή του εκείνη την ώρα για να σώσει ό,τι μπορεί να σώσει γιατί νιώθει τελείως μόνος του με την αλληλεγγύη βεβαίως που αναπτύχθηκε και στην περιοχή και από άλλες περιοχές προς αυτή την περιοχή και συνεχίζεται Προγραμματίζονται από ό,τι μαθαίνω και συναυλία να γίνουν εδώ στο κέντρο τη Αθήνα και γενικώ είναι ένα θέμα που δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ. Και πρέπει να πάρει ζωή η Βόρεια Έβια και κάθε κομμάτι και τα Βίλια και ο... η Βαρύπομπη και πάνω που χάθηκε αυτό το... αυτή η πολύ όμορφη περιοχή. Περνάει κανεί από την Εθνική και το βλέπει συνεχώ. Θυμηθήκαμε λοιπόν το πόσο χειρωμένο ήταν το σύστημα και ο μηχανισμό, γιατί μα είχε διαβεβαιώσει και ο πρωθυπουργό τη χώρα αρχέ καλοκαιριού και ο τότε υπουργό Μιχάλη Κρυσοχοίδηση. Σταματώ εδώ ζητώντας για ακόμα μια φορά την εγρήγορση όλων, όχι μόνο του κρατικού μηχανισμού, τι θα πρέπει να θεωρείται δεδομένοι, τι θα πρέπει να θεωρείται δεδομένοι. Εύχομαι και ελπίζω, είμαι σίγουρος, ότι θα κάνουμε και φέτος, όπως κάναμε τουλάχιστον τα τελευταία δύο χρόνια για τα οποία η πολιτική ηγεσία είναι υπόλογη, το καλύτερο ε, δυνατόν για να αντιμετωπίσουμε ε, τις επιπτώσεις Τον, Έχει γίνει μια εξαιρετικά πρότυπη για την αντιπηρική προστασία τη χώρα μα. Μια πραγματική τομή φέτο. Έχουν καεί πολλά σπιτιά. Βεβαίω έχουν καεί όλα. Έχουν καεί, είναι μια πια καταστροφή. Ρε, Πήρα, πήραν από εδώ τα και τα πήγαν στα ΔΝΤ και αφήσανε να, να Δεν υπήρχε τίποτα. να Ένα δεν υπάρχει, Μόνο Έχει γίνει μια εξαιρετικά πρότυπη δουλειά για την αντιπυρική προστασία τη χώρα μα. Δεν υπάρχουν. υπάρχουν έι, έχουν φέρει χίλιου εδώ πέρα αστυνομικού που δεν κάνουν τίποτα. Εγώ πειρασβέστη θέλω. Έχει γίνει μια εξαιρετικά πρότυπη δουλειά για την αντιπυρική προστασία τη χώρα μα. Θέλουμε ε, ελικόπτερα. Ε, Πάρ' το μισοτάκι Τάει τώρα. Και πε στον Ταστήλη. Και τα θέλουμε αλλού. Και πότε ε, πότε δεν τα παίρνει. Διαβολτέ. Διαβολτέ. Τα ήκαμε. Τα Ελλάδα, μου! Μας, Λέβαια, βλέβαια, όλες βλέβαια, βλέβαια. εκεί έχουν τρεις μέρες. Και κανένα δεν πετάει. Έχει γίνει μια εξαιρετικά πρότυπη δουλειά για την αντιπυρική προστασία της χώρας μας. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι είμαι 57 χρονών. 57 χρόνια μας κυβερνούν αλήτες και ανεύθυνοι σε όλα τους. Είναι η οργή Ανέφθηνη. του κόσμου δεν είναι οργή, είναι η πραγματικότητα. Ηχητικά από τη Βόρεια Εύε και άλλες περιοχές για όλα αυτά τα πολύ δυσάρεστα που είδαμε το καλοκαίρι γιατί το βάρος είχε δοθεί εδώ στην Αττική και αφέθηκε τις πρώτες ώρες η Βόρεια Εύε γιατί... Δεν δόθηκαν τα εκατομμύρια που έπρεπε στη δασοπυρόσβεση, γιατί ποτέ δεν δίνονται σε αυτόν τον τόπο τα εκατομμύρια που πρέπει για τη δασοπυρόσβεση, γιατί θεωρούνται πεταμένα λεφτά όπω και μονάδες μονάδε συντατική θεραπεία που δεν θα τα χρησιμοποιήσουμε όταν δεν τα θέλουμε, γιατί αρκούνται μόνο στην επικοινωνιακή διαχείριση. Πάνε οι πρωθυπουργοί, κάνουν δηλώσει κάθε χρόνο μαζί με του υπουργού, όλα σωστά. Καίγονται τα πάντα μετά και φταίνε ο αέρα, η ατομική ευθύνη του καθενό που δεν έκανε, που δεν πρόσεξε. Πού, πού, πού. Υπάρχουν όμω και η τέχνοι, η κοινή θνητοί. Και μας έστειλαν ένα κομμάτι τους, το μεταδίδουμε για πρώτη φορά εδώ, Συνιάλο λέγεται. Είναι ένα τραγούδι που το έγραψαν βλέποντας φαντάζομαι τα παιδιά όλα αυτά που συνέβαιναν στη Βόρεια Εύβοια. Και ένας καλλιτέχνης κρίνεται από πολλά, από τη μουσική, από την τέχνη, από την αισθητική, από το στίχο, αλλά κρίνεται και από την... Αντίδραση, την άμεση αντίδραση, το αντανακλαστικό που μπορεί να έχει αυτό που κάθεσαι, βλέπει την τηλεόραση, είσαι μακριά, βλέπει την καταστροφή, βλέπει κάτι κακό και αισθάνεσαι την ανάγκη όλο αυτό να το μετουσιώσει και να το μεταμορφώσει σε τέχνη. Έτσι λοιπόν έφτιαξαν το σινιάλο, θα το ακούσουμε όλο τώρα. Με αυτό το τραγούδι, όπω μα λένε, μα στείλανε και το κείμενο, θέλουν να αναδείξουν τεράστια καταστροφή του περιβάλλοντο από τι πυρκαγιέ και για να εκφράσουν την αλληλεγγύη του, του πυρόπληκτου. Επίση να στηρίξουν την οικονομική βοήθεια στο λογαριασμό του Εργατικού Κέντρου Λαβρίου και Ανατολική Ατ στο Στέκη Αγώνα και Αλληλεγγύης, στο Σωματείο Ρήτινο Καλλιεργητών Εύβοιας, στον Αγροτικό Σύλλογο Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άνας και στι Επιτροπές Πυροπλήκτων της περιοχής. Ο τραπεζικός λογριασμός, αν θέλετε και εσείς να ενισχύσετε, θα βρίσκεται στις πληροφορίες κάτω από το βίντεο που το αναρτάμε και εμείς. Από τώρα και μετά θα αναρτηθεί στο site της Ελληνοφρένειας.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 Φλόγα που κέντα χωριά μας Να κάνεις η μυαλό σε εκείνη τη φλόγα Που Βγάλανε κυβέρνηση από το μάτι. Φυσάνε και την έβγαλ, α πιθανό το χαρτί. ψέματα στον κόσμο στην κάλπη Καλον να βάλω πάνω στο λαό την πλάτη. Δώσα αντιμώνει σε αν να αναφάτη και για το μέλλον σε στάχτη Στάχτη που καλύψε τη χώρα, πάκε άκρη Η πράσινη ανάπτυξη, η Πιο μεγάλη απάτη Πήρανε αστυνομικού, πήρανε περιπολή, The ανάπτυξη που σε θέλουν έτσι ώστε να σε ελέγχουν να σε εξουσιάσουνε κοιτάνε μόνο περισσότερα να τρώνε και να βγάζουνε αυτοί άρασουν σε φίλε εμείς εξωδιά σου ψυχέ πουλά σου κλέψανε το βιό σου δώσανε αμφίσκη πουλά! Συλάγια για το καλό σου πως όλα γίνονται ύστερα και τι φωτιά πάνω, σβήνουμε νερό Φέρανε Το δικαίωμα είναι δικό μα. Και όσα για μας να έχουν πλάνα, Σα γίνει φωτιά. Οι οργοί μα δεν θα του φτάσουν τα αεροπλάνα. Ευχή μου, αδερφέ και κατάρα. Η φλόγα που τα χωριά μα. Να κάνει κι άλλω εκείνη τη φλόγα που κρύβεται με στην καρδιά μα. Να ανάψει επιτέλου το φω, Να γίνει ο λαό μα ο φω. Να βάλει το χέρι του άνθρωπο. Για δε μα όζει κανένα θεό. Ευχή μου, αδερφέ και κατάρα. Φλόγα που και τα χωριά μα. Να κάνεις μυαλό σε εκείνη τη φλόγα που κρύβεται με στην καρδιά μα. Αφήσαν τη χώρα να καίγεται γιατί κυβέρνηση μπει σε σωρέγεται. Αφήσαν τον κόσμο να κλαίει. Μπα κατά δάκρυα, μίσο τι φλέγεται. Δεν είναι οι πρώτε φορέ, αλλά δεν θα είναι κι ούτε τελευταίε. Η γη μα τα παίρνει φωτιέ, όσο οι πράξη του δεν είναι κατά δικαστέ. Δεν έφτανε που κάηκαν ολόκληρα χωριά και σωθήκαν οι υπουργικά παλάτια. Δεν έφτανε η στάχτη που καλύψε το χώμα, θα μα δείξουν και στάχτη στα μάτια. Κι όταν χαλάσει φάση, οι δικοματικοί θα το ρίξουνε στην οικουμενική. Γλυκό το κερασάκι στην τότα σαν τη Ότι έφταιγε κυρίω η κλιματική αλλαγή. Δεν έχουν τα αρχίδια να πούνε την αλήθεια, να πούνε ρε μαλλιά και σα κάψαμε. Το κάναμε κατά λεφτά όπω κάνουμε τα πάντα. Και εκεί που δεν πιάνει μελάνη, σα γράψαμε, εσεί δεν μα βγάλατε Με όλα αυτά που σα τάξαμε, εσεί στε γουστάρα την ανάπτυξη. Πώ νομίζατε ότι θα τη φτιάξουμε? Η ανάπτυξη θέλει θυσίε και απαιτεί πάντα έμαθον. Θεωρεί ότι η ανθρωπότητα είναι βασίλειο, όπω εκείνο τον ζώων. Η νόμη τη νόμη τη ζούγκλα κερδίζει ο πιο δυνατό. Αλλά φίλε, σιγά μη σου πούνε ποιο είναι πιο αληθινό του σε αυτό. Σιγά μη σου πούνε ότι όλο το τραπεζικό μα σύστημα είναι μία απάτη. Σιγά μη σου δείξουν πω τι ότι στο φτωχότερο στρωμάτων την πλάτη. Σιγά μη φανεί ότι Τι λένε του πάτσου για να μην γίνει ξανά σαν το μάτι. Δεν έχουν συνείδηση αυτοί. Το δίκαιο δεν του λέει κάτι. Το δίκαιο είναι δικό μα. Και όσα για μα να έχουν πλάνα, Σαν γίνει φωτιά η ορχή μα. Να του φτάσουν τα αεροπλάνα. Ευχήμα αδερφέ και κατάρα. Η φλόγα που και τα χωριά μα. Να κάνει κι άλλο σε εκείνη τη φλόγα που κρύβεται με στην καρδιά μα. Να ανάψει επιτέλου το φω. Να γίνει ο λαό μα ο φω.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 Τι ακούω εδώ, διαφωνούν οι κοινήθινοι με αυτό που είπε ο Άδωνης πριν ότι ο Θεός που είναι πάνω στο δολάριο θα μας σώσει. Οι κοινήθινοι λοιπόν αυτό το πολύ ωραίο ε, κομμάτι, τραγούδι, πατάει πάνω σε όλα αυτά που έχουμε ζήσει και πιάνουν και το πάνε και παραπέρα γιατί αυτό πρέπει να κάνει η τέχνη... Ε, το ανεβάσαμε και στο site το ellenofrenian.net.gr αυτό είναι το site μας του ομίλου εκεί μας ακούτε τώρα live μετά έχω γραφημένους μας ακούτε και στο youtube το ellenofrenian official μπορείτε να κάνετε και subscribe από κάτω ακούτε τώρα live, έχει και σχόλια, διάλογο ό,τι θέλετε μας ακούτε και στο twitch τι είναι αυτό τώρα, καινούρια πλατφόρμα Καινούργια. είναι στην Αμερική πολύ διαδεδομένη εδώ στην Ελλάδα δεν είναι και τόσο αλλά εμείς επειδή πρωτοπορούμε είμαστε και εκεί οπότε οι twitcheradες Twitch, όχι, tweet. Οι Twitter μπορούν να μα ακούνε και από αυτήν την φόρμουλα. Τώρα: 2:11 10:80 τηλέφωνο επικοινωνία. Στο mail είναι radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Χριστίνα Αγγελάκη. Ρυθμίζει τον ήχο, πατάει το κουμπί. Πρώτο μέρο του λαού. Χθεσινό, φρέσκο, μα πάει στι πρώτε διαφημίσει. Λέγεται. Έλα γυρίσατε. Γυρίσαμε. <σχύ> ναι, γυρίσαμε. <σχύ> Καλώ του.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 Όχι, ρε. Αλήθεια, σου λέω. Δεν νομίζω Εντά. ότι σα έλειψα στα αρχαία σα βασικά. Όχι, ρε. Και άμα. Εντάξει, sorry, sorry, sorry, sorry. Τι πρέπει δηλαδή να σου υποσχεθώ για να κατέβει κάτω στην πάτρα να κάνει καμιά παράσταση. Α, την πάτρα σου έχω παρμένο. Στην πάτρα? Εντάξει. Α, παππαϊκή έχει το κομμουνισμό. Πώ να έρθω. Εντάξει. Το παρά. Περνάει καταρχά. <συγνώ> δεν ξέρω τα σύνορα τι είναι. Δεν ξέρω. Ε, δεν ξέρω, Πελετίδη, αν έχει βάλει κάρτα ακόμα, αλλά.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 Ό, καλώ το το κορίτσι. Ε, δεν κατάλαβα. Τι κορίτσι. Δεν, αυτά είναι αφενό εξιστικά, αφετέρου μισογενικά. Φιλάρακι, είχα ετοιμάσει πολλά να σου πω, αλλά μα γραμμίσατε πάλι εσύ κι ο άλλο ο Πούστη να πούμε από μέσα μα. Γαμμίσατε την ψυχολογία. Ε, γι' αυτό. Λιζε, θα σου πω το εξή αυτό. Πρόσεξε. Το εξή αυτό. Τρομερό. Έχω κάνει τώρα να το Λοιπόν, σα ευχαριστώ πολύ γιατί για άλλη μια φορά επιβεβαιώνετε την επιλογή μου να σα ακούω φανατικά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 Έλα, Αποστολή! Έλα! Καλώς ήρθαμε, Βλόξανά. Ο ναυτικό είμαι. Αχ, ναύτι, ναύτι. Να σου πω. <στονί> την Πουνάτσα, την Πουνάτσα πρόσεχε. Κουνάει η βάρκα σήμερα. Κουνάει η βάρκα. Μα κάποιο είναι μέσα, Το του έχει στη στεριά. Κουνάει η βάρκα. Μήπω εσύ. <στονί> Μέσα είμαι. Τήπω δεν κουνάει η βάρκα, μήπω εσύ κουνα. Όχι, όχι, κουνά η βάρκα και η σειρά μου στο βαρέλι μάλιστα. Τι να κάνω. τι να κάνω. Δεν ξέρει το βαρέλι. Ξέρω την το βαρέλι. Λοιπόν. Το βαρέλι με την Κλώρη χole, αυτό δε. Πράγω, ναι, ναι, ναι αυτό, με την τριπούλα. Να σου πω, ένα σχόλιο έχω, από τα τρία μεγάλα του λάθι, μια και λέμε για το Θεβράκι αυτέ τι μέρε. Το πιο εύκολο να συγχωρήσω και το πιο αυτό που με πήρα περισσότερο μάλλον. Και αυτό που συγχωρούσα και πιο εύκολα ήταν το τελευταίο. Και συγκέντρωση αυτό το σύνταγμα. Υσω γιατί ήταν η αλληλεγύη. σω γιατί όλα αυτά, ξέρει, κάπου έρχεσαι λαβριντικά. Το άλλο ήταν σε ηλικία που μπορούσε να... και σωματικά και πνευματικά να το διαχειριστεί. Οπότε από τα τρία τουλάθη αυτά, μιλάω για το καραγαμαλίση τάγκ, μιλάω για το 89 που συμπορεύτηκε με το Μητσοτάκι, και για τώρα, αυτό ήταν το πιο εύκολο να συγχωρήσω. Μάλιστα. Και ποιος... σε κάθε περίπτωση, στο τέλο το έργο μένει. Η θεότητα πάντα νικάει τη θνητότητα. Ναι, και το έργο ήταν η θεότητα. Ναι. Λοιπόν, άντια, μαζέψτε το ροκιστή. καλά τα λέμε. Έλα, και καλημέρα. καλημέρα. Τι να τώρα, το πέσει με το λόγο του αποθυμίου. Αυτό το Όταν το του Μίκη, το, το, μίκι, το μόνο με τον πατέρα Έφυγε ένα, ένα από μέσα Ο σα γιατί δεν μπορούσα να and pull the idea of Ιστοδωράκης βεβαίω. στη Μητρόπολη απ' έξω είναι το νησορός και γίνεται το λαϊκό προσκύνημα και μαζεύεται κόσμος και τραγουδάνε και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο ένας πολύ ωραίος γλυκός όπως πρέπει από χαιρετισμός από έναν λαό που έχει μεγαλώσει με αυτά τα τραγούδια τώρα που δεν μπορεί να τα ακούσει μπορεί και να τα ακούει να τα παίζουν έξω ακριβώς από το Call you Mastimani, se everything to the la la la la la la la la la Oh uh -huh. Καλωγιάννης βέβαια. Τα άλλα ήταν έξω από την Μητρόπολη από τη χθεσινή μέρα. Στέλνει μήνυμα εδώ. Συνιάλο. Συνιάλο λέγεται το τραγούδι των κοινών θνητών θα το ανεβάσουν και τα παιδιά από ό,τι ξέρω. Θα το ανεβάσουμε αν δεν το έχουμε ανεβάσει και εμείς. Ε, είναι το νέο του τραγούδι με όλα αυτά που γίνανε στη Βόρεια Εύβοια, στις φωτιές του καλοκαιριού και τι σημαίνουν όλα αυτά και τι... Αντανάκλαση και αντίκτυπο έχουν στις ψυχές, καρδιές, μυαλά, καλλιτεχνών και ανθρώπων Γιατί τα ακούνε και ταυτίζονται αυτά τα τραγούδια Λέει εδώ ένας ακροατής, λέγαμε πριν για τον μπολάκι. Τα λέτε λέει συνέχεια γιατί βολεύει το κουκουέ. Το καταλαβαίνω, λέει ο Βασίλης Αλλά η επιστήμη στον, καπι, στον καπιταλισμό είναι αθώα περιστερά Αυτοί οι ειδικοί δεν μίλαγαν για τα όπλα του Ιράκ Είναι τραγικό να τα χρεώνεται, να χρεώνεται σε όσους δεν θέλουν να μπλέξουν με γενετική μηχανική στα κοπρόσκυλα της ακροδεξιάς. Εκεί πατάνε και προχωράνε στο υγειονομικό Apartheid. Φίλε Βασίλη, ε, προφανώς η επιστήμη και όλα στον καπιταλισμό εφόσον έχουν ως γνώμονα πρώτο το κέρδος Δεν είναι καθόλου αθώσεις περιστερές. Το έχουμε πει, το καταλαβαίνουμε. Εδώ όμω πρόκειται για την υγεία. Από τη Pfizer θα πάρεις εμβόλιο. Από τη Moderna, την AstraZeneca και την Johnson. Εταιρείες που θησαυρίζουν ειδικά σε αυτή τη στιγμή, τη χρονική, θα θησαυρίσουν. Υπάρχει κάποια άλλη λύση? Να μην κάνουμε το εμβόλιο για να μην θησαυρίσει Pfizer και να ρισκάρουμε ζωές, εφόσον το λέει η επιστήμη. Θα ακυρώσουμε και την επιστήμη έτσι. Τα κέρδη τα θυμόμαστε πάντα και τα έχουμε ψηλά. Η επιστήμη δεν μπορεί να ακυρωθεί, ακόμη και αν υπηρετεί στη δεδομένη στιγμή. Τι να κάνουμε, αυτό είναι το σύστημα. Έτσι είναι, έτσι λειτουργεί. Για τα όπλα του Ιράκ δεν ξέρω αν έχουν μιλήσει οι γιατροί. By the way, κάποιοι άλλοι ειδικοί μιλούσαν όντω. Και δεν χρεώνουμε όλου αυτού στην ακροδεξιά. Υπάρχουν όλοι αυτοί που είναι οι συντριπτικοί οι πλειοψηφοί. Υπάρχει μια μερίδα από τον αντιεξουσιαστικό χώρο, από τον αριστερό ευρύτερο χώρο. που έχει ενστάσεις για τα εμβόλια και για όλο αυτό το θέμα. Λογικό, το καταλαβαίνω, καταλαβαίνω την αναγνωσή τους, διαφωνώ κάθετα, το σκεπτικό που σου είπα πριν, πρώτα υγεία, πρώτα να είμαστε εδώ και μετά θα πούμε και θα κάνουμε αυτά που πρέπει, να πούμε και να κάνουμε, λαός τώρα μέρος δεύτερον. Ναι, από Τι κάνεις αγάπη μου. Καλά, εσύ. Καλά, καλή σε ζώνη να έχει. Να είσαι καλά, και εσύ κάθε καλό, εύχομαι. Με ένα καλό παιδί. Ε, ναι, ε, είμαι παντρεμένη. δεν είμαι μεγάλη. Δεν είμαι από αυτές που θέλει. Ωραία, με ένα καλό παιδί που σου λέω, άσε τα είμαι παντρεμένη. Τα ξέρω Α, αυτά και από αλλού. Μόνο με σένα θα τον κεράτωνα. Εγώ είμαι το καλό παιδί. Α, μπράβο, ωραία. Το βρήκαμε, το βρήκαμε, τέλεια. Ε, από όλη καλή αρχή. Έλα, να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτό κατασχοντικό για μένα, τώρα πω την εκπομπή. Πάω να κάνω το ταξίδι του μέλη με τη γυναίκα μου και mm. με έχετε κάνει και κλέφω. Επέρα, ωραία ταξίδι θα περάσετε. Ωραία, ωραία. Ε, ωραία ναι. Ε, από δεν ξέρω είναι χαρά, είναι λύπη, δεν ξέρω τι είναι, πάντο θα πεθάνω μόλι αριθμή. Πάντοτε καλό να ξεκινάτε το ταξίδι με κλάματα. Θα είστε πιο λυμένοι. <laughs> ναι. Προσοβαράτο <ναι>. <laughs> λέω τώρα. Ε. <laughs> πού, πού πάτε ταξίδι. Ε, ε, πάμε στην Πάρκα. Στην Πάρκα. Α, θα παίζουν και άλλα κλάματα, κατάλαβα. Στη Συμιζαί. <laughs> ναι, ναι. Στη φίλια. Κατάλαβα, δεν πειράζει, να είσαι καλά Να σε καλά και εσύ. Μια πράγα δεν μπορούσες, Πάρκα, γύπτο Ά. Τόσα λεφτά πήρατε από το γάμο Σωστό, σωστό, ήταν, ήταν κλειστό δάγκη είχαμε κόμπη <laughs> Ναι, ναι, ξέρω <laughs> Μια χαρά επιτρέπετε οι <laughs> πτήσεις, έχεις έχω πει και άστο Ναι, ναι, ναι Έλα, ναι. γεια Ευχαριστούμε φίλε, φιλιά Ναι. Παρακαλώ. Παρακαλώ, παρακαλώ, μη με περνάς διά τρένο, γιατί με βλέπετε να κλείνω να πονώ και να γελώ, και να γελώ. Παρακαλώ, αρχίσαμε πάλι τι καθυστερήσει. Καλή σεζόν! Να σε καλά! Αυτό να μην το ξανακάνετε. Γιατί? Δεν πήγαμε διακοπέ, δηλαδή. Είμαστε εδώ και περιμέναμε πώ και πώ να γυρίσετε. Οι μαλάκια είμαστε που δεν πήγαμε διακοπέ. Γι' αυτό το λόγο δεν πήγατε και να γυρίσουμε εμεί, Ναι. Δεν αφήνει η μαλάκια. Έχω πει κι εγώ Και μ... <laughs> μ... <laughs> ο δηλαδή, τι ήταν που δεν πήγε κι αυτό. Δολμαδάκια. Εν εγώ έχω μια ερώτηση, απορία. Ε, άκουσα ότι θα δικαστεί ο οδηγός που σκότωσε τον Ιάσονα έξω από τη βουλή Φόνο εξαμελίας Ωραία μέχρι εδώ Το δέχομαι Το ότι τον εγκατέλειψε Και σκώθηκε και έφυγε Αυτό τι είναι Μήπως ο οδηγός τον εξαφανίσαν άρων άρων γιατί κάποιον είχε μέσα Δεν τα ξέρω αυτά Αυτά τώρα είναι συνωμοσιολογικά Τώρα έλα να πήγαιξω Το ήθελα να ακούσω ρεγαμότο Τέλος πάντων καλή σεζόν σας εύχομαι yeah. και καλή αρχή! Αποστολή ναι. Θα γίνεις δικιά μου πριν έτσι Αχ, θα γίνω θα. Να τραγουδάμε μαζί Όμορφη κόλλη Πολλές μουσικές Για να γύρω δικιά σου που έρθει η νύχτα πριν να τραγουδάμε όμορφη κόλλη. Πρόλαβα για τα τέτοια κόλλη. Με δουλεύει. Ούτε για τι, Μα παίρνει μετά από ένα τέταρτο για να προλάβει τι, αφού. Πρέπει, πήραμε το που είπατε τώρα. Έπαιρνα, έπαιρνα, έπαιρνα. Ξανά, έπαιρνα, ξανά. Τι προλάβανε άλλοι. Ήταν άλλη καλύτερη από σένα. Δεν ήταν καλύτεροι, δεν έτυχε τυχαία. Έλα, δεν πειράζει. Δώσε 15 ευρώ, Άσυχτη. Θα τα δώσω, θα τα δώσω. Σε σένα, θα δίνω τα διπλά. Έλα, αποστολή μου. Έλα, μάνα μου. Ε, εδώ πογόνι. Μπάτσι γουρούνια δολοφώνι διαχρονικό πιάνη.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 Τώρα γυρίσαμε, είμαστε στο μετά. Αρχέ Σεπτέμβρη αρχίζουν τα σχολεία. Ανοίγουν τα σχολεία. Αδείον. Ωρεπό, οι άδειε. Ναι, αγάπη μου, να γυρίζει λίγο πιο νωρίς γιατί θα έχουμε και εκλογούλε. Τα 150 άρια σημαίνει εκλογή. και μα χαλάσει και τι διακοπέ ο Μάρκα. Θέλουμε το Θήμιο να μας δώσει καθοδήγηση. Μόνο αυτό ξέρει τι να ψηφίσουμε. Απλά ανησυχώ με αυτά τα 150 άρια. τα έδωσε σε σχέση με τι εκλογέ. Φοβάμαι θα, θα ξεχαστούν και πρέπει να ξαναδώσει. Θα ξαναδώσει, λίγα ψηλά τα έχει. Θα ξαναδώσω. Άντε τα επόμενα για σούπερ μάρκετ. Έτσι. Να πάρεις κλωρίνες, να πίνεις, να μην κολλάς τον ιό. Έλα, γα***, γα***, Φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Ακολουθεί τρίτο μέρος του λαού. πάει στο μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε γιά σας. Καλώς ήρθετε αγορίνα μου, άμμορφη. Αχ, καλώς σας βρήκαμε. Γεια σας, γεια σας. Αγαπημένε Καλώ <ΣΣ> όρισε! Να μην πάρει τίποτα πίσω από εκείνα που είπε τότε γιατί, για το Μήκε Τεδωράκι που βγήκε με του φασίστε. Γιατί προχθές το βράδυ τα είπα εγώ και στην κόρη. Το διασύρετε λογιά άλλη μία φορά τον άνθρωπο και νεκρό. Δεν τον αφήνετε να τα φύγει. Κοίταξε να δει οι πεθαμένοι, δεν έχουν με λέει. Επιθυμίσει σε ζωντανή έχει. Όταν δεν έκανε τι επιδημίες, όταν τις άφησε, ήταν ζωντανό. Θα τα ξαναπούμε έτσι. Σα αγα αγαπώ. Καλώ ήρθατε. Καλή σεζόν και όλα τα καλά. Όχι, ξέρω. Αυτά κάθε χρόνο τα ίδια λέμε. γεια, γεια. Beep. Yeah. Καλή σεζόν έρχομαι και πρόσεξε με. Εύχομαι να πα στη μενεγάκι και να σου πιάσει το ποπουδάκι oh, Περίεργη ευχή, ωστόσο όχι κακή. δεν είναι κακή, με, με κατάλαβε τι εννοώ εγώ. Κατάλαβε. Κατά, το... το πιάσα, έλα τώρα, εντάξει. Ποια Να σου πω κάτι, ρε, Πόσα λεφτά χρωστάω εγώ στην τράπεζα. Πόσα? 14 χιλιάρικα. Και είμαι στον Τηρεσία. Εντάξει. Δηλαδή θέλω να πάω στον Κοτσόβο να πάω το mm -hmm. και δεν μπορώ, είμαι στον Τηρεσία. Πόσα χρωστάει η οικογένεια, Μητσοτάκη. Η μαζί και οι δύο. Πόσα! 1,5 εκατομμύριο! Έλα, καλά τώρα, τι? Ε, ε, καλά, καλά, καλά, μην μπερδεύουμε την πίτσα με τη φούρτσα. Ε, σωστό και αν μπερδεύει την πίτσα με τη φούρτσα, και αχτένισε ο Σταμίνη και αγάπητο. Λοιπόν, φαντάζομαι ότι η οικογένεια με ζωτάκι δεν πρέπει να είναι στον Τιρεσία, εντάξει. Άντε, Βεσαιρέμο, Αντώνης Ρέμος, γεια. Αποσόλυ, καλημέρα! Έλα! Έλα, καλημέρα, ωραία! Ο... Καλημέρα! Ο Α, ο ένα πόδι στον τάφο, κατάλαβα, έλα. Υπάρχω Τόσο υπάρχει θα υπάρχω Σκλάβα της ζωής θα έχω Κι ας βαβίσουμε σε βρώμους χωριστούς Ναι και η ζωή δεν γυρίζει πίσω Α, Αυτοί το έχουν παραχέσουμε παιδί mm. Και είναι σοβαρή η βουλακία τους Πάω. Κα... Ούτε οι βλαγκιέτε δεν είναι σοβαροί πάνω του. Καθυστερούν τη ζωή. Με την απλώ δεν φουρία, λοιπόν... τη σταματάμε Λοιπόν. Ακού και λίγο το ραδιόφωνο παράλληλα. Κατάλαβα. Συμμετέσχει και στο τηλέφωνο. Καλά πάει αυτό. Ναι, τι να κάνει. Καλά κάνει, καλά κάνει. Δεν και να επικοινωνήσουμε κιόλα. Υπάρχει λόγο. Σα λέω καθένα τα δικά του. Λοιπόν, να είστε πάντα καλά. Άντε, γεια. <κυρίζει> Λατρεία, καλώ ήρθατε! Τι κάνει, καλώ σα βρήκαμε! Καλά είμαι! Πρόλεπε φέτο να πάω στη Βόρεια Δία. Ναι, καλά, εκεί ήμουν όλη ώρα. Προ-Πυρκαγιόν. Και μετά. Α, και μετά. Εγώ δυστυχώ δεν έχω πρόλεπε να πάω στη Βόρεια Αδία, έχω πάει μόνο στη Νότια και δυστυχώ. Και δεν θα πάσ ο... κιόλα. Θα... Μάλλον δεν θα πα. Μποτε... Θα πα, αλλά δεν θα δει αυτό που είχε στο μυαλό σου. Μια μορφιά που υπήρχε, ακριβώ. Θα τη περίπου σαν την Νότια. Η Νότια έχει ανεμογεννήτριε και ένα μεγάλο μέρο τη έχει καεί πριν από χρόνια. Το ίδιο λέμε.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 Ti porta anni, koto vrati ti lamba krato psila ti sigi. ο τραπέζι στα μύλια να πιει ο καημός κι ανάμεσα μας θα στέκει ο